Τη άγρια Δύση, γεια σα! Τη άγρια Δύση, νομίζω ότι ήταν. Δύση είναι. Α. Από εκεί μα έρχεται. Όπω κάθε Πέμπτη και μετά τι εκλογέ. Α πάμε και βλέπουμε. Έτσι κι Μπορεί προ... να είμαστε και πριν τι εκλογέ, δεν ξέρει. Προ... <laughs> προ προεκλογική περίοδο υπάρχει. Έχει ξεκινήσει. μας λένε αυτοί τα δικά του. Περιμένουν και έναν ανασχηματισμό. Κανεί δεν κάνει τίποτα. Όλοι το περιμένουν. με, με μια αγωνία. Μια αγωνία. αγωνία αυτό. Ποιο τι Υπουργείο εκείνοι? θα πάρει ο Λοβέρντο. Έχω δύο αγωνίε εγώ. Μία ο ανασχηματισμό. Και δεύτερη τι θα γίνει με την κεντροαριστερά. Θέματα είναι αυτά πολύ σοβαρά. Άνοιξε μετά. μεγάλο θέμα τώρα με την ψήφο. Okay, Όχι, εγώ, εγώ τα άνοιξα. Η ψήφο του λαού. Βλαμμένο θα... λαό. Μα λαός. είναι δυνατόν τώρα. είχαμε ένα σταθερό πυλώνα την κεντροαριστερά. Και πάει και τα διαλάει όλα. Πώ θα κοιμόμαστε τα βράδια, 1,20. Βάζαμε ομιλίε κουβέλι. Τώρα. Μπορεί να βάζει και τώρα. Παλιέ δεν είναι το ίδιο. Τι πουλάνε οι μαύροι στα αστυνομία. Α, ναι. ναι, ναι. Δεν Που... του έχουν πιάσει ξαφιέ ακόμα και βορείδιδε. Όχι, άμα είναι για ιερό σκοπό, δεν του πιάνουν. Όχι. <laughs> οι βορείδιδε δεν είναι τέτοιοι. Τι είναι, του άλλου. Μελλοντικοί υπουργοί. και υπουργοί γενικότερα. Α. Οπότε αυτέ τι δύο, δύο αγωνίε τι έχουμε. Νομίζω ότι παρακολουθούμε όλοι με πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή για το τι ακριβώ θα συμβεί. Καλά, εγώ έχω κι άλλη, έχω και άλλη και... μία. Έβα, πήγε ο Σαμαρά στο Παππούλια και τι γίνεται. Το επισκεπτήριο τι ωραία είναι. Τώρα Α. τώρα είναι εκεί. Και αυτό ο Παππούλια, επίση ψήφο του ελληνικού λαού, το έχει κάνει έτσι. Ζούσε μια ήσυχη, ανέμελη ζωή. Ξαφνικά έρχεται ο ένα, βγαίνει ο άλλο, κάνει εκλογέ, μην κάνει εκλογέ. Πάμε για σταθερότητα. Τι είναι όλα αυτά. Τον τον άνθρωπο. Βαλέ το βορίδι τώρα που είπαμε, το μεγάλο βαλενίκο, το μεγάλο βορίδι. Ε, έχει και μικρό βορήνη. Ναι, το έχω κάνει και μικρό έτσι για να έχουμε α, ένα. Από το ηχητικό είναι το μεγάλο και το μικρό. Τρόμαξο, ότι βγαίνουν και άλλοι βορείδε oh, που πολλαπλασιάζονται. είναι μόνο σε μεγάλο. Έλεω. Δηλαδή, πόσε σαν φίλοι πίνουν ολίγοι και. Ναι, ναι, ναι, δεν πο. είναι. Α. Το θέμα το μεγάλο είναι αν έχει νομιμοποίηση η κυβέρνηση. Δεν έχει νομιμοποίηση η κυβέρνηση. Δεν είχε και πριν, εγώ πιστεύω. Αχ. Και πριν τι εκλογέ δεν είχε νομιμοποίηση. Γιατί δεν μα είχε πει αυτά τι θα κάνει ο κύριο Σαμαρά. Η προγραμματική συμφωνία έλεγε άλλα. Η προγραμματική έλεγε άλλα. Πρώτο. Δεν τηρήθηκε ποτέ. Ποτέ δεν τηρήθηκε. Ξαναγράψανε ένα χαρτί στην πορεία, ούτε αυτό ε, δεν είχε σημασία. Ή να λειτουργούν επιτροπέ. Είχε πει άλλα πράγματα θα έκανε ο Σαμαρά μαζί με τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη τότε και άλλα κάνανε. Πρόοδοσε την ψήφο του λαού. λαού. λαού. Ναι. ναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ε, Οπότε δεν υπήρχε νομιμοποίηση πριν. Το δείχναν και οι Βέβαια, 10 Το δεκαήμερο τον έβαλαν μπροστά, ότι είναι η δημοσκοπήση. Ξαφνικά πήρε τέσσερι μονάδες μπροστά. Δόξα του Θεώ τα έξι πόλη τέσσερι κυριακή πέσανε μέσα. Ναι. Είχαν ένα ευρώ δέκα μονάδε. <χει> δεν υπήρχε Περίπου να μην μέσα. Δε, δεν δε γίνεται. Δε κακώ πληρώνουν και τις διεργασίε. Κάθε κάτω λε. Ε, το. όχι κακώ. Περίπου και εγώ έτσι θα, θα, θα, θα σταύγαζα. Και εγγράφεις. πόσο θέλω τη ωστόσο. Τον να γίνει με μέσα. Αυτό είναι exit poll. Να. Γιατί δεν ξέραμε. Έξω πέσαμε στο Πασόκ. Και οι δημοσκοπήσει πέσανε. Δεν ναι. του δίνανε 8, του δίνανε 3, 4, 5. Εκτό αν πέσανε συνειδητά έξω για να ανοίξουν τον πύχη και να φανεί μετά ω νίκη, νίκη. Ό,τι είναι μαγειρεμένε. Να φανεί μετά ω νίκη η απώλεια μόνο τεσσάρων μονάδων ναι. από το και 12. Ναι. Ναι. Και στη Δήμαρ, Εκεί έχουμε πέσει. Και στο ΣΥΡΙΖΑ. Που τον είχαν πιο ψηλά. Μήπω και εκεί ναι. δεν ξέρω αν έγινε συνειδητά για να φανεί ναι. ότι ήταν ήττα και δεν ήταν μεγάλη νίκη. Εν περιπτώσει, ένα θέμα που έχει προκύψει έντονα είναι η νομιμοποίηση. Τις που ήταν 14. Τη και... Θυμάσαι που ο Τριανταφυλόπουλο δεν έκανε ένα διαδικτυακό. 45% είχε βγάλει τον Καστιδιάρη. <σχελόνι> τώρα τι κάνει ο καθένα. Και θυμάμαι τότε που μα ρωτούσαν εδώ Ακροατές στέλνανε ότι δεν λέμε για τη δημοσκόπηση του Τριανταφυλόπουλου. <σχελόνι> <σχελόνι> <σχελόνι> <σχελόνι> <σχελόνι> και ότι θέλουμε να φθώσει τη Χρυσή Αυγή που έπαινε 45% στο Δήμο τη Αθήνα. Γιατί δεν την και κι εμεί, <σχελόνι> <σχελόνι> Εκείνη το... η εφημερίδα του Μάκη, κρίμα που έκλεισε. Τότε το ίδιο έγινε. Ήταν, όντω. Λοιπόν, το θέμα είναι η νομιμοποίηση και αν επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε πρώτος με τέσσερις μονάδες δικαιούται να θέτει θέμα να φύγει η κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ναι. ζήτημα, ζήτημα δημοκρατίας. Η κυβέρνηση λέει, όχι εμεί ψηφιστήκαμε, λέει, κάποτε και πρέπει να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας για τέσσερα χρόνια και οι άλλε τέτοιε. Καλά, κάποτε παίρνανε και 40%. Δεν... Κάποτε παί Δεν σε θέλει ο κόσμο. Επίση, νομίζω στήθηκε κάτι ίδιο. Μετά από την άλλη, κάλπη στην πορεία, τι να κάνουμε. Ατύχημα, ευτύχημα, στήθηκε μια κάλπη. Η οποία κάλπη λέει: Φύγε, δεν σε θέλω. Δεν σε εμπιστεύομαι σε ένα. Και όχι μόνο αυτό, έχασε 7 μονάδε εσύ, 4 ο άλλο. Σύνολο 11. Σε... Πώ αλλιώ θα το πει, δεν θέλω. Και τα ίδια λέει και ο Βενιζέρου, θυμάμαι το 9. Ναι, ναι. λέει και ο Τσίπρα τώρα. Τα ίδια λέει και ο Βορύδη πριν και... 10 μέρε. Ο Βορύδη εδώ στην ατική που έκανε μια ομιλία, θα ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Στη Ραφήνα που ήταν ε, κάπου, τι σημασία έχει. Έ Εάν επιλέξετε στην πραγματικότητα την οδό της αποδοκιμασίας και όχι της εγκρίσεως τη κυβερνητική πολιτικής και αυτό σημαίνει ότι επιλέξετε επιλέξουν οι πολίτες μια άλλη οδό αυτή που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιος άλλος αυτό προφανώ έχει πολιτικές επιπτώσεις. Με τι νομιμοποίηση θα πάει αύριο ο Σαμαράς να διαπραγματευτεί την οριστική διευθέτηση του χρέου. Αν δεν του το έχετε πει οι πολίτες αυτό, ότι ναι θέλουμε Να διαπραγματευτείς εσύ γνωριστική διαθέτηση του χρέου. Δηλαδή, ο Σαμαράς θα παριστάνει τον δικτάτορα, θα κάθεται είτε έχει την έγκριση των πολιτών είτε δεν την έχει. Δεν υπάρχει πρόκειτος να γίνει αυτό. Άρα λοιπόν το δίλημα δεν το θέτουμε εμείς. Είναι εξαδικημένο τοποθετημένο. Πολύ σωστά τα λέει ο κύριο Βορύδης. Έβαλε. Τα λέει πολύ σωστά. Όντω, όταν ένα ηγέτης δεν πάρει και φαίνεται ότι είναι δεύτερο και με ήττα και με μπροστά των άλλων τέσσερι μονάδε, ε δεν θα πα να διαπραγματευτεί σοβαρά θέματα που αφορούν τι τύχε μα. Και έβαλε τη λέξη δικτάτορα δίπλα από το Σαμάρα. Ναι. Αυτά τα εκ του δεν τα μπορώ. Και να βγει να το πει καθαρά. Μια χαρά ο Βορύδη. Μια, μια χαρά τα έχει πει ο Βορύδη. Σωστά είναι. Έτσι ακριβώ είναι αυτή είναι η λογική. Και αυτό που ξέρουν όλοι αυτοί και το ξέρει όλη η Ελλάδα ότι η λογική είναι αυτή. Δεν γίνεται. Όλα τα άλλα είναι μαγειρέματα για να γατζωθεί στην καρέγκλα, για να κάνει τα χατήρια τη Μέρκελ, των τραπεζών των ξένων, των, τραπεζών των ελληνικών, αυτού που υπηρετούσε ω γη σουφάκι τόσα χρόνια. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό το ξέρουν και οι ίδιοι, το ξέρουμε και εμεί. Και όταν γίνουν εθνικέ, ο Τσίπρας θα πάρει παραπάνω και ο Σαμαράς θα πάει παρακάτω. Είναι τόσο απλά τα πράγματα, και όσο το καθυστερεί, μπορεί να είναι και αυτοδύναμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι τα πράγματα. Και στην ανάγκη βγάζει, βγάλε και λίγο πόνους και Αυτό δεν πει, αλλάξει το πράγμα Δεύτερο τώρα, αηδία. Δε, δε, πάς με πολιτικούς όρους να μιλήσεις και να τοποθετηθεί. Τι προθετηθεί. πολιτικούς όρους. Αλητεία. είναι α, Καθήκια και αλήτες. Δηλαδή να σκέφτεσαι τώρα να βγάλεις αυτή την, την αλχημία. Ήταν μια αλχημία όλα Του Παυλόπουλου. Δεν ξέρω. Ήταν και παλιότερα υπήρχε. Του σκανδαλίτησης. Όλοι αυτοί mm. οι νόμοι, καταρχήν, σε αυτόν τον τόπο, μια κυβέρνηση αποφασίζει με ποιο νόμο θα πάει στις εκλογέ. Δεν γίνεται. Και ανάλογα με τι δημοσκοπήσει, ποιο είναι μπροστά και τι όχι. Ναι, δεν γίνεται αυτό. γιατί Και παλιότερα το ο σκανδαλίδη ο νόμο είχε προβλέψει να φέρει εμπόδια στον καραμαλί που θα αρχόταν λειτουργούν με τέτοιο. Ο Παυλόπουλο έφτιαξε το νόμο με τέτοια. Οπόμες, Αυτά είναι καραγκιοζηλίκια. Βάλτε στο Σύνταγμα, βάλτε το σωστό, το πιο απλό που υπάρχει, απλή αναλογική. Τελειώνουμε και διαλέγουν παραδείγματα από ευρωπαϊκές χώρες ή παραδείγματα κοινή λογικής και βγαίνουν και λένε ότι έτσι πρέπει να γίνεται ναι, ναι. όταν κάνουν το σε όλα ή σε τίποτα ναι. αυτό που θέλουν να αφαιρέσουν τώρα, το μπόνους των 50 τώρα όμως που έρχεται το ΣΥΡΙΖΑ ναι αισχρό δηλαδή πιο εμετός πιο τουλάχιστον, είναι τόσο, είναι το δεν τουλάχιστον είναι το μόνο αισχρό που κάνουν ναι ναι δεν έχουν κάνει τίποτα τώρα εδώ λέει κόψαν το επιδόματα των ΑΜΕΑ λόγω εκλογών, Βλέπω ένα μήνυμα. Η εσχροί. Ναι, Πώς να επανεξεταστούν θα... τα Πώ θα ζήσουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, στέλνει εδώ μήνυμα. Μπορεί ε... να σταματήσουν λέει, να είναι αμαία, να μην το δικαιούνται πια. Και έβγαλε και ο. Ξαφνικά. Ξαφνικά. Έβγαλε και ο Γιώργο Παπανδρέου μια δήλωση εκεί που λέει ότι όχι, η σταθερότητα εκεί Δεν θα αναλάβει τη Δημάρ Ο Γιώργο. Ο... Τι βλέξει... θα γίνει με τη Δημαρ. Διά... Βάλει πήρε... τον ψαριανό να τελειώνουμε. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Τι... Τη σώτη. Μα... Να μαζέψει όλου αυτού εκεί την τέρια Ο Γιώργο πήρε το Πασόκ. Το κατήτησε εκεί που το κατήδησε. Ψιλό έμπλεξε λίγο με τη Δημάρ, Τώρα Πάει και η Δημαρτώρα. Έβγαλε όμω ανακοίνωση. Χρυσό γίνεται. Χρυσό, ναι, ναι. ναι. Ο, έβγαλε ανακοίνωση και λέει: Όχι, προέχει σταθερότητα. Δεν πρέπει να γίνουν εκλογέ. Το είδε το άλλο που βγήκε και είπε στου άλλου ότι εγώ με το δημοσίευμα έχασα τη δουλειά μου. Στο Πανεπιστήμιο, που έκανε μια διάλεξη στου απόφυτου. Εγώ επίσης. που το δημοσίευσαν και τι βλακέ, έχασα τη δουλειά μου. Έτσι δεν θέλω δημοψήφισμα. Αυτό το θεωρούν δουλειά. Ό, ό,τι είναι δουλειά. Έχουν μεγαλώσει σε αυτέ τι οικογένειε. Το θέμα δεν είναι πώ το θεωρεί αυτό. Και βγαίνει και το λέει. Το 43 που τον ψήφισε πριν τρία χρόνια και του λέει πάρει στα δύσκολα, στην κρίση που είχε έρθει. Στα δύσκολα στο Γιώργο, και 30 στου άλλου. Στον Γιώργο δεν δίνει το στυλό αυτό να το πάει στο απέναντι πεζοδρόμιο και το ανέθεσε μια χώρα. Τα κάνω όπω τα είχαν. Λογικό. Το 43 έφυγε. Πανικόβλητο. Πάει τώρα ο να βρει άλλου Γιώργου. Πλησιάζει του 3. Ναι, ναι, αλλά πήγε αλλού. Ψάχνει να βρει άλλου Γιώργου, γιατί έχει γαλουχηθεί να βρίσκει Γιώργους να αναθέτει και να του κάνουν τη δουλειά. Ο Γιώργο όμω τώρα δήλωσε, ο Παπανδρέο, ότι δεν χρειάζεται να γίνουν εκλογέ. Σταθερότητα κυβέρνηση. Στι ευρωεκλογέ του 9, όταν ο ίδιο πάλι ήταν με τέσσερι μονάδε μπροστά, είχε βγει ναι. το Πασόκ τότε σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλιώ μα τα έλεγε. Ο λαό μίλησε και η νίκη μα είναι μεγάλη. Εδώ και καιρό το Πασόκ ζητούσε εκλογέ για να λυτρωθεί ο τόπος από πολιτικές που μας βουλιάζουν και μας προσβάλλουν όλους. Σήμερα, αυτό το αίτημα γίνεται λαϊκή απέτηση. Είναι μήνυμα της κάλπης των ευρωεκλογών. Ο Πρωθυπουργό δεν μπορεί άλλο να εμποδίζει τους Έλληνες πολίτες από το να αλλάξουν πορεία. Η νίκη μας σήμερα φέρνει πολύ πιο κοντά την προοδευτική διακυβέρνηση τη χώρα. Φέρνει πολύ πιο κοντά... Την κοινοβουλευτική μα αυτοδυναμία. Και ήρθε, κάποιου μήνε μετά, μια προοδευτική διακυβέρνηση. Ου, 43% Τσαρδαντρία Τότε που ήταν τέσσερι μονάδε μπροστά, το Πασόκ, σωστά, έθετε θέμα. Διότι στήθηκαν κάλυψη όλη τη χώρα. Δεν μπορεί, κύριε, φύγε. Γιατί δεν παρετούνται, γιατί δεν φεύγουν. Τι κακό θα συμβεί. Δεν σε θέλει, Σαμαρά, Βενιζέλο, δεν σα θέλει. Δεν θα έχουμε κολόχαρτο, παιδί μου, τι κακό θα συμβεί. Παρα παιδί μου, αν είναι επιλογή του λαό μήτρη. Το Να μην έχει κωλόχαρτο. Δεν ξέρει ο λαό τι τον περιμένει. Ενώ με αυτού. Μα ξέρει, το κωλόχαρτο. Δεν το δε περιμένει κολόχαρτο. Τι σε, τι σε περιμένει. Συζητάνε τώρα αν οι εκπαιδευση θα γίνει. Πια ευμάρια. Όχι. Βλέπει. Ξέρω εγώ, θα έρχεται η ανάπτυξη, σιγά σιγά. Μόνο η τραπεζή τη ξέννη και η όμιλη επιχειρηματική. Ελάχιστη και αυτή πολύ. Κανένα άλλο καλό έχει δύο χρόνια. Ο τουρισμό. Ποιο τουρισμό. Πού θα έρθει τώρα, βλέπω. Ο τουρισμό θα αρκετή έτσι και άλλο. Εντάξει, εντάξει, έρχεται, τεχότανε, γιατί ήρθε ο τουρισμός επειδή έκανε κάτι του Σαμαρά. <Τι> όχι, Όλγα. Τι έκανε, έκανε κάτι, Όλγα. Θέμα διαφημίσει. <Τι> καλό το έργο τη Όλγα. Τέλο πάντων, κάτσε να πούμε εδώ τα δέοντα. Ποιο θέλει να επικοινωνήσει, να στείλει mail στη διεύθυνση studio papa.gm.gr, να στείλει SMS, γράφοντα real, αφήνοντα κενό μετά όποιο μήνυμα θέλει και το στέλνει στο 54%. Αυτό στοιχίζει 1,23 ευρώ. 20 Νίκο Απρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και μετά τι διαφημίσει είμαστε εδώ. Ο προοδευτικό κόλος, σας το ξαναπώ Ή θα είναι πραγματικά προοδευτικός Ή δεν θα υπάρξει Ο Κουβέλης Ήταν αυτός Ναι, το ο... είχε ο το πρωί Νωρίτερα ναι. ναι, αυτό το απόσομα δεν είναι από το πρωί Όχι, όχι. Είναι από τα, να από τι παλιές Πριν λίγο καιρό Όταν αγωνιζόντουσαν να φτιάξουν τον προοδευτικό Ποιον Ό,τι είπε Α, δεν ξέρω, εκείνο θα ξέρει Αυτά έλεγε και τον φάγανε Ναι, Αυτά καλά να πάθει. Νομίζω ναι. Καλά να πάθει. Πάθ. Πήγε ο Σαμαρά στον Παπούλια. Έχει πάει, ναι, το ξέρω. Ναι, ναι, ναι, δεν είπαμε. Είναι εκεί μέσα. Μπορεί να πάει στη μία. Αν είναι σύντομο να το μεταδώσουμε, Νίκο, Μπορούμε ως... και εμείς να πάμε στον Παπούλια. Μου να τον ενοχλήσεις Πώ πηγαίναμε παλιά στο Μινιόν, φωτογραφίσαμε με τον Άγιο Ήξερε, είναι εκεί. Θα, θα φωτογραφηθεί. Τώρα στο νέο Μινιόν. Αν να δει και κάτι, στον Παπούλια τι να, δεις. Και τι να σου πει Τη φωτογραφία να χαρούν τα παιδάκια. Τι να σου πει ο Παππούλια τώρα. Α, Δες. κακογεροντάκι, κάθεται εκεί. Ναι, ναι, ναι, και μπορεί να είναι και ο Κουβέλης ο επόμενο. Με στήριξε κιόλα. Καλό Παππούλιο ήταν, έλεγε τι ιστοριούλε του. Πού σας Τον στήριξε. έφαγε η Μαρμάκη, κυβέρνηση μα στήριξε. Α, ναι. <χει> μα στήριξε. Έχει υπογράψει ο Παπούλιας αυτά τα 400, 400 νόμου που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, του μνημονιακού. Όλου, όλου που βγαίνει με δηλώσεις και λέει ότι πρέπει από εδώ και πέρα να... η κοινωνία βάλα και... Τα έχει υπογράψει όλα. Μισή αντίσταση δεν έχει κάνει, έτσι, για τα μάτια του κόσμου. Με ψηλά το κεφάλι θα φύγει. Ναι, ναι, ναι, <laughs> όντως. Και βλέπω να έρχεται το κουβέλι. Και προσφορά και... του τόπου. Που όλοι τον θέλουνε. Για αυτή mm. τη θέση, ό,τι πιο στρογγυλό, ό,τι πιο τίποτα... Το διαλέγουν όλοι και συμφωνούν. Γιατί θα ξεπεράσει το παππούλια λες. το πρόσωπο του Φώτου Κουβέλη. Ναι, πιο πολύ από το παππούλια. Ο, κανονικά. Εύκολα. Ενώνεται το ελληνικός πολιτικός κόσμος. Πού θα μπει τόρει του τίποτα. Τι ποιότητα πολιτικού κόσμου πρέπει να είναι αυτή που να ενώνονται στον Κουβέλη. Και θα συμφωνήσει ο Τσίπρας δηλαδή στον Κουβέλη. Υπάρχει ένα <laughs> σενάριο. Μπάς και τον βγάλουν το ΣΥΡΙΖΑ. ναι Να μαζέψουν 181 ε, πώς, που βγαίνουνε, χρειάζονται. Πώ βγαίνουνε. Ε, κάτι αλχημία στην Ελλάδα. Θα, θα χρειαστούν ένα, θα να, να χρησιμοποιήσουν του χρυσαυγίτε. Δεν πιστεύω. Μπορεί εσύ από τώρα να πει πώ θα είναι το πολιτικό σκηνικό αν δεν έχουν γίνει εκλογέ μέχρι τότε. Τόσο ωραία που είναι τα πράγματα. Ο Λοβέρτο ξαναγύρισε στο Πάσοκ. Ναι, ναι, πολύ μακρύα, του Πασοκ, ναι. Έχει βγάλει πολύ μακριά. Πήρε έναν καθαρό επιτέλου και έναν αποτελεσματικό. Αποδεδειγμένα. Λοβέρτο και αγαπητό στον ναι, κόσμο. Όλοι οι οροθετικέ του τελεχαιρισμού, όλη την ώρα. Οι οροθετικέ είναι το λιγότερο. Τι σηματοδοτεί και τι εκπέμπει πολιτικά και αισθητικά είναι το θέμα το, θέμα το μεγάλο. Μην βάζετε αισθητική. Γιατί. Έχει κοντά στο Λοβέρτο την αισθητική δεν την βάζουμε. Μόνο στον Άρτη Σπυλαιτόπουλο. Χάσαμε, έχασε η Αθήνα. <laughs> ε, πάτε τώρα το με τον Καμίνη, τον Παλαιμοδίτη. Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Καμίνη για πέντε χρόνια. Ε, σε ναιραγμό. Δυνα... Δηλαδή καταδικασμένοι πόλη. Αυτό ρώτησε... πρέπει να είναι μια παράταξη. Σοφία Καταδικασμένη Παπα... πόλη. <laughs> Όχι όμορφη πόλη. <laughs> ναι, τέτοια αυτό τέτοια είναι. Ναι. Ναι. Καταδικασμένη. <laughs> τον ρώτησε η Σοφία Παπαϊάνου προχθέ Το Καμίνη, ω τι θέλετε να μείνετε στην ιστορία. Ότι θα μείνει στην ιστορία για κάτι. Και λέει, Όσο αναμορφωτή αυτή τη πόλη. Και δεν έπεσε από το... η Σοφία από το κάθισμα κάτω. <laughs> με, <laughs> με... δεν έπεσε με τον Βενιζέλλ την προηγούμενη εβδομάδα που τη <laughs> έλεγε. Τι λέει και ο άλλο. Τι έλεγε ότι δεν, δεν έχω κακό. Πώ τον είχε ρωτήσει, αν νιώθετε ότι έχετε κάνει κακό. Ναι, αν είναι κάτι, κάτι τέτοιο και... Αυτός ναι. απαντούσε αν έχει κάνει και κακό, κακό Αν <laughs> έχει κάνει αμαρτία ναι, ναι. Και μετά του λέει στον τόπο ενώ ουσος, Αυτός θα πει προσωπικά αν έχει κάνει κακό Αν έχει βλάψει δεν πάει ότι μπορεί να έχει κάνει κακό στο ναι, σύνολο ναι. Και λέει στον τόπο και λέει τι εννοείτε <laughs> <δεν laughs> Στα γραφεία του Πασόκ Ναι, μέσα απολύτως Αυτό ήταν η ιστορική Και μάθαμε και ότι η Ρένα Ιδούρου Από την ίδια εκπομπή τη Παπαγιάνο Ότι δεν είναι Αλλαζόν Ναι, ναι. ναι. Το δήλωσε ήδη. Καλά, ακόμη δεν έχει ασκήσει εξουσία. Όχι, δεν έχει. Τώρα Αλλά αν ασκήσει. κρίνουμε από του πανηγυρισμού. το λες λίγο. Δηλαδή, πιο πασόκα δεν υπάρχει. Η φόφη ήταν πιο μαζεμένη. Η, το φόφη, η φόφη ήταν μαζεμένη, η οποία έχει χαθεί και κακώ τώρα, ελπίζω με την κεντροαριστερά να την βρει. Έτσι, ένα όνομα να υπερσέλλε. Το στυλ που πανηγυρίζει και τραγουδά και το στυλ που μιλά δείχνουν, είναι δείγματα. Ναι. Το μην, κρίνουμε από τώρα. Όχι, όχι. μην κρίνουμε από τώρα. Αυτό που τα έχουμε ξαναδεί. Αφού φαίνεται ρε παιδί, γιατί δεν, φαίν... δεν μην κρίνουμε από τώρα. Τέλο πάντων, δεν θα κρίνουμε. Δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να κάτσει μέσα. Τα νιέται. Ξορίζεται το... <laughs> να βγει το μέσα. Το πολιτικό θα τον κρίνουμε από τα έργα. Από τα έργα. Όμω από το πώ πανηγυρίζει κάποιο. Δηλαδή, εντάξει, αυτό του τρέου που πανηγυρίζει. Ήτανε. Το τραγούδησαν το λίγο ακόμα. Το βάλαμε στην τηλεοπτική ναι, ναι, ναι. του Σεφέρη και του Μίκη Θοδωράκη. Ε, οι πάυσει που κάνει η Δούρου, οι πάυσει σηματοδοτούν όλη την αμαρτία την έχουν οι πάυσει τη. Και το κούνημα του μαλλιού και του κεφαλαίου. Και τα νεβάσματα για χειροκρότηση. Ναι, ναι, ναι τα νεβάσματα για ναι. Ο Τσίπρα είναι... δίπλα, πιο έμπειρο ηθοποιό πια, ναι, ναι, χειροκροτούσε ό,τι ήξερε, έλεγε. Και αμήχανο δίπλα ο Γαβρίλ. Το παλικάρι που έμπλεξα. Έχασε την ακαμπή. Τι, τι αγα... δεν με φέρανε, δεν φέρανε εδώ πάνω. Ούτε να φέρνει. Όχι, Ναι, ναι, δεν είχε τι να κάνει τα χειροκρότηση. Όχι βαριότανε. Αμήχανο. Έβλεπε δίπλα, οι άλλοι, πανικός. Αλλά δεν εγκρίνουμε ακόμα. Όχι, όχι. Κρίνουμε, θα όμως, κρίνουμε όταν... αργότερα. Περιμένουμε αργότερο. εμείς εδώ, δεν είμαστε ασόβαροι. Τι είμαστε. Σοβαροί. Σοβαροί. Είμαστε τόσο όσο είναι και αυτοί που πρέπει. Α. Γιατί Μα. δεν μπορεί να είναι ένας σοβαρό και όλοι άλλοι τσίρκο. Το κουκουέ πώς θα πήγε, κέρδισε και το κουκουέ. Δεν σύμφωνα, με σύμφωνα με τα στοιχεία και αυτή κερδίσανε πιάσαμε τόπο οι πολιτικές δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά να σου πω ότι θέμα έχω εγώ με αυτές τις εκλογές τι. επειδή είναι πρόκριμα για τις άλλες Ναι. Και φάνηκε τι θα γίνει στι άλλε, στι βουλευτικέ ενώ. Υπάρχει ένα τεράστιο. Κοίταξε να δει. Την προηγούμενη φορά που υπήρχε τέσσερι μονάδε διαφορά, που, το Γιώργο που ακούσαμε, ναι. πήρε 10 μονάδε μπροστά στι εκλογέ. Ο Γιώργο. Θα είχε γίνει το ίδιο και με τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω θα γίνει. Αλλά αλλιώ ψηφίζει στι ευρωεκλογέ, αλλιώ στι βουλευτικέ. Στι βουλευτικέ πάει για κυβέρνηση. Εδώ το 17% ψήφισε κόμματα που δεν έχουν μπει στην Ευρωβουλή. Αυτό δεν θα γίνει στι βουλευτικέ. Να. Δηλαδή θα ψηφίσει κυνηγούς, λαό και τέτοια Άλλωστε θα ενωθούν κάποιοι πόλοι μάλλον Ο δεξιό, ο κεντροαριστερό θα είναι πιο εμφανή. Ο ακροδεξιό από ό,τι βλέπω. Ο ακροδεξιό είναι μόνο του και θα είναι εκεί. Όχι, κατά δεν δε, λέω του δε, Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πάρει και τόσο στι βουλευτικέ. Θα πάει και πιο κάτω. Όχι ο ο ο τα νεοναζικά. Τα καρατζαφέρε. Αυτά. Αυτά, όλα αυτά θα πάνε μαζί με σαμαράδε. Είναι η χρυσή αυγή και η ακροδεξή. Δεν υπάρχει δεξιό. Ήδη έγινε στην το κάλεσμα από το λαγό. Δεξιό είναι ο καραμαλή και ο αντόναρο που είναι στη ραφίνα και τρώνε και πίνουν στι ταβέρνε και κάνει μπάνια. Αυτό είναι ο δεξιό πόλο στην Ελλάδα. Είναι η ακροδεξιά, χρυσή δεξιά, και την υπόλοιποι Αυτή είναι η δεξίωση. Να γίνω δεξίωση, συγγνώμη. Αυτή είναι η Ελλάδα. Με τον Αντώνιο και τον. Εντάξει. Με την παρέα δεν συμφωνώ. Με την παρέα δεν συμφωνώ. Αυτή είναι λίγο βαρετή. Αλλά τι να κάνει. Από δεν ξέρει. Στι βουλευτικέ λοιπόν θα υπάρξει πολύ μεγάλη συμπίεση. Και τα τωρινά πανηγύρια και οι τωρινέ νίκε, νίκησε, θα είναι λίγο. δύσκολο να κρατηθούν. Νιώθω ναι. ότι όλοι οι μικροί θα συμπιεστούν πολύ και θα υπάρχει φοβερή πόλωση. Και τώρα είχαμε πόλωση. Αλλά. Α, βγαίνει ο Σαμαρά από το. Σιγά σιγά Α, το βγαίνει Παπουλιά. ο Σαμαρά από τον Παπούλια Να μα δείξει τι φωτογραφίε. Να έχουμε το νου μα και να ακούσουμε τι δήλωση θα κάνει έξω. Ξέρχεται του προεδρικού μεγάλου. Αγωνία! Σε τέτοιε περιπτώσει θα τον ακούσουμε μόλι πλησιάζει τώρα προ τα μικρόφωνα, δεν λέει τίποτα. <συσχεσίχα> δεν είναι κουβέντα, περίμενε ο κόσμο απέξω. Τίποτα, φεύγει. Δεν του Φεύγε. είδε, δεν του είδε νομίζω. Του είδε. Α, τους δεν έκανε δήλωση. Πάει δίπλα. Γιατί όμω να μην εκμεταλλευτεί και αυτό το βήμα. Τι είπε στον πρόεδρο. Ε, Ότι. Καλά, εκμεταλλεύεται ένα συγκεκριμένο ο... βήμα. <laughs> <laughs> και αυτό το βήμα. ξέρω αεροπιο... <laughs> <laughs> πιο. Ποιο βήμα εννοεί. Το εφέμι ή το άλλο. Όχι, το <laughs> άλλο. Τι <laughs> φυλάδα. Πολλά βήματα <laughs> έχουμε. Πολλά βήματα. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ε, εδώ ήταν. Έμα μα. <laughs> για το Λοβέρντο. Το λοιπόν. JUST είδε στη φορά για τη Zeta χθε. Λοιπόν, ήταν, ε, ήταν, επειδή, επειδή μιλά για τη Ζέτα, ναι. να ακούσουμε αυτού που ακολουθούν. Δεν μπορούμε χρόνο να χάσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Όσο αργούμε, αργή να διαμορφωθεί. Αυτό που ο κόσμο χρειάζεται, δηλαδή ένα τρίτο πολιτικό κόλλο. Βασικό στοιχείο τη πολιτική που θα δεσμεύει θετικά αυτόν τον τρίτο πόλο, αυτόν τον χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού, είναι η αντίθεση του προ την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική. Όταν δε ακούω κουβέλι, πέρα από το αν. Σενιστά, ξύπνα, παιδί μου, ξύπνα. Δε, ναι, όχι, πέρα από αυτό. που Αυτό εντάξει, είναι το στυλ του δεν, ε, είναι, είναι ένα θέμα τεράστιο και αυτό γιατί δείχνει πολλά. Γιατί δεν είναι έμφυτο, είναι προσποιητό. Το ύπνος και, Όχι, το, αυτό το προσεγμένο, το μιλάω ναι, αργά ναι, ναι, ναι. Και είμαι σοβαρός, μιλάω αργά άρα είμαι σοβαρός Και ευρωπαίος Απευθύνομαι ευρωπαίος, σε αυτό το, το κοινό που νομίζει Ότι όποιο δεν γελάει και όποιος μιλάει Με ωραίες λέξεις και στρογγυλά είναι σοβαρός Και το έχει πιστέψει και όλας Και Καλή, το κάνουνε 5-6 Καλά το έχουν πιστέψει κι άλλοι Το πιάνει τον κόσμο. Όχι το ενώ, Μα πιάνει τον κόσμο. το θέμα είναι ότι πιάνει Πιάνε δεν, δεν είναι ο μόνο ο καθρέφτη, είναι και αυτό που κοιτάγεται στον καθρέφτη. Να. Ο οποίο σοβαρό πολιτικό είναι αυτό που λέει το 2012 για τον μιλάμε Ψηφίστε με τη δεύτερη φορά. Να μπω στην κυβέρνηση, να στηρίξω μια κυβέρνηση. το ψηφίζει ένα 6% με αυτό το κριτήριο, μπαίνει μέσα και ένα χρόνο μετά φεύγει. Μα αφού σε ψήφισαν για να μείνει. Εμεί κάναμε κριτική εδώ γιατί είσαι εκεί. Να. Και ω αριστερό, τάχα μου, τη εκεί με του λύκου. Δεν ήταν αριστερό, απλά την κάναμε έτσι. Ήταν ένα ωραίο παιχνίδι αυτό. Αλλά όταν φεύγει. Ναι, ναι. Δεν και πα και αριστερό μετά. Γιατί έφυγε. Που το λένε τώρα όλοι αυτοί. Έγινε ο καρατζαφέρη κανονικά τη αριστερά. Φάνηκε πια ότι. Όχι, ότι δεν ήταν. Ναι. Απλά ναι. τώρα φάνηκε πιο. Ξέρεις έκδειλε. τι, εμεί ακούμε κάθε μέρα εδώ δηλώσει στα αυτιά μα, παρακολουθούμε και κάνα δελτίο. Πολλοί κόσμος δεν τα έχει έτσι. Θεωρεί ότι η χώρα πρέπει να κυβερνάται, ναι, ναι. να έχουμε κυβέρνηση, ότι όλοι αυτοί είναι σοβαροί, γιατί δεν σου έχει δοθεί η δυνατότητα να μιλήσει για πέντε λεπτά με κάποιον από αυτού παρά έξω να δει, να ακούσει σε σειρά ετών τι δηλώσει και το πώ συμπεριφέρονται. Ναι, είναι ναι. ένα θέμα. Αν το είχε κάνει κάποιο την ευκαιρία και το χρόνο να το κάνει αυτό, θα είχε τελείω διαφορετική άποψη. Ψυχανεμίζεσαι σε ορισμένα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να φανταστεί ότι σε δουλεύουν όλοι αυτοί. Δεν πάει σου. Λοιπόν, έχω ένα μήνυμα. Ναι, για Ρέση, σε ρισδιαστήκατε τώρα. Θα μείνουν 50 έδρε, άρα να φάνε και αυτοί γιατί τρώγαν κι άλλοι, ε! Έρε κολοτούμπε γλίφτε αριστεροί, μια ζωή προδότες Αυτό είπαμε. Όχι, εδώ κατάλαβε. Αυτό κατάλαβε. <laughs> Ωραία. Δεν είπατε αυτό είπαμε. Είπαμε εμεί κάτι και κάποιο καταλαβαίνει κάτι άλλο. Τι κάνει τώρα ρέση. Τι γίνεται, το απαντά ή λε. Στα καζάνια. Δεν Τι... εί... <laughs> είμαι εγώ εδώ να απαντάω <laughs> καθενό τη βλακία και όπω του κεφάλι. Ναι. Εντάξει. Αν αυτό κατάλαβε, αυτό είπαμε, εντάξει. Έχει τη ανάπτυξη, λέει, στο καζίνο Λουτρακίου, 1500 άνεργοι επιπλέον, φαλειμένο το βαράει. και το μεγάλο Αντώνη είναι ο πρώτος... Κλείνουν το... και τα... Α, μεγάλο Αντώνη είναι ο πρώτος, άστον Καλαμούκι και το Αποστόλη να λέει. Και τα... Α, ναι, εντάξει. Και τα καζίνο. Να. Κλείνουν και τα καζίνο. Ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα... Μάλλον στο ίδιο θέμα, στο ίδιο και με τους πόλου που θέλει να φτιάξει. Ποιο πάλι. Η κεντροαριστερά, μόλι. Γιατί και η και ακροδεξιά θέσεις. θέλει να φτιάξει πόλου. Ο Καρατζαφέ για πόλου μιλάει. Και ο Σαμάρα θέλει να φτιάξει. Ε, Όλο πόλους. πόλ, μέσα στον Πόλο είμαστε. Θέλουν να φτιάξουν έναν από η κέντρο δεν έχει καταλάβει, δεν έχει νόημα υπάρξει Αυτό είναι το στρατηγικό βέβαια το θέμα τους. Τα πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ τα, όλο το χαρτί. Γεια σας. Θα πάει εκεί, Ται, τι να κάνουμε, το, το αγκάλιασε, βγαίνουν και λένε Μα είμαστε πατριώτες, είμαστε νικοκυρέοι, <χαι> θολώνταν έναν. Βλέπετε με το Σαμαρά να τελειώνουμε. Ναι, η κέντρο αριστερά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Είναι και αριστερά μέσα. Δεν τέρα. είναι πούρο αριστερό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Πούρο μωρέ αριστερό. Ποιο θέλει πούρο αριστερό και πουρο, μια κυβέρνηση. Έτσι λένε, τι να σου πω. Ποιο θέλει, θέλει, αλλά δεν ο στο ο... σα... λέξη Θέλει κανεί από το λαό κάτι αριστερό, Όχι. έχει πιάσει κάτι τέτοιο, ότι καίγεται κανεί για κάτι. Όταν έξω. ψηφίζουμε εμεί. μια να τα το χρόνο να έχουμε αυτό θέλει. Έχει κάνει σε άποψη σοβαρή ότι θέλει τη ζωή του. Πού θα πα το γιου πνεύματο, Πότε είναι το γιου πνεύματο, Δεν ξέρω πότε πέφτει. Κάπου εδώ δεν πέφτει. Κάπου εδώ κοντά. Τι έχουμε, Να δούμε Μες... μια ηχογραφημένη κατάσταση. <laughs> νομίζω ότι θα, πλακώμενα... θα έχουμε τηλεόραση. Έχουμε κομπή, ναι. Παπ. Οπότε. Φλακίες. Να μείνουμε λίγο στον Πόλεμο. Πού έχετε πανηγύρι. Δεν ξέρω πού το πανηγύρι. Κάνει οι Αγίε Τριάδε. Παντού. Οι yes Αγίε Τριάδε. <laughs> Πήγα στην κεντρική επιτροπή τη Δημαρ. Πότε είναι αύριο, σήμερα. <laughs> Κάπου εδώ νομίζω γίνεται. Ναι. Να μείνουμε λίγο στον Πόλο, τον κεντροαριστερό, γιατί σε αυτόν τον διάλογο ε, θέλει να συμβάλει και ο Βάγκελο Βενιζέλος μαζί πάντα με το φόντιο βέλη. Mm. Όταν αναφέρεται στον κόλλο, στου κόλλου, καλά κάνει, αφού έτσι επιλέγει, να συναριθμείται με τη Νέα Δημοκρατία στον ίδιο κόλλο, στο όνομα τη κυβέρνηση. Και μάλιστα με μια πρόσφατη προγραμματική συμφωνία που έκανε. Μια προγραμματική συμφωνία και βάθου και στρατηγικού χαρακτήρα. Αλλά έτσι δεν γίνεται η κεντροαριστερά. Θέλω να κάνω δημόσια τον διάλογο αυτό με τον κύριο Κουβέλη. <Κι> θέλω, θέλω να διατηρηθεί το κλίμα επικοινωνία και υπότητα. Υπάρχουν πολλοί πόλοι. Ο κρίσιμο πόλο δεν είναι ούτω ένας της κυβέρνησης, ούτω άλλος της ούτε ένα της κυβέρνηση ούτω άλλο τη αντιπολίτευση, ούτε τη νέα δημοκρατία ούτε του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να είναι υποτίθεται ο πόλο τη κεντροαριστερά τη Ευθύνη. Υπάρχει ένα Επί του οποίου ο Χούμενο εισήλθε στα Ιεροσόλυμα, ο κύριο. Όλα μαζί. Πληρώνονται γι' αυτά. Α, για αυτά που <συντου> λένε. Νομίζω ο Βενιζέλο, αν τον πληρώνουμε όλοι επί σειρά ετών, τον πληρώνουμε γι' αυτό. Ναι. Δεν τον πληρώνουμε για την προσφορά του στα Υπουργεία, την Προεδρία. Δεν σατήρ είναι αυτό. Για να πούμε τα Για τη σατηρική του παρουσία. Α, αυτό ναι. Η σάτυρα στην Ελλάδα δεν είναι ούτε ελληνοφρένη, ούτε λαζόπουλη, ούτε αρβήλε. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα, του αντένα Πάντα τελευταίος. ήταν δηλαδή αλλά τώρα, ναι, το, τώρα... Το, το, το έκανε τόσο χοντρά Βγήκανε λίγο από την τουλάπα πια Πιο χοντρά δεν μπορούσε να το κάνει κάποιος Δηλαδή θα έλεγε σε ένα διευθυντή καναλιού Θέλω να, να στηρίξει σωμά Τόσο χοντρά δεν θα το έκανε Και πόσο πρόθυμοι συνάδελφοι Περνάμε πιο ένα θέμα παλιά Παλιά ναι ah. Περνάμε από το ένα θέμα στο άλλο καλά ναι. Τουλάχιστον Όσο... το μέγε έχουν την εξυπνάδα να το στείλουν σιγά σιγά Ο Σκάι το, το ίδιο στείλουνε. Ο Αντένα δεν το πιο έχει στείσει στεί στεί τόσο καιρό <laughs> Όχι ενώ να πανεί κάνε... πιο ήπιο <laughs> Ναι αυτοί εντάξει Στον Αντένα το κάνουν ξεφτί για δύο μέρες πριν πρόθυμι... Στείστο δε ένα μήνα πριν Πόσοι πρόθυμοι συνάδελφοί μα Να παίξουν Γιατί οι πρόθυμοι συνάδελφοί μας Όπως βλέπεις όλοι ανταμείβονται Και παίρνουν τα, το 20.000 ρωτήσει ευρωβουλευτέ. Δηλαδή, ένα ΣΥΡΙΖΑ αύριο. Θα βγουν, πρόθυνοι, θα βγουν αυτοί οι πρόθυμοι, θα βγουν ευρωβουλευτέ κάνουν... κάποια στιγμή. Όχι, όχι μόνο αυτό. Αυτό είναι το λιγότερο. Και κάνει καμιά κολεγιά με κανάλια, γιατί δεν μπορεί να διοικήσει έναν τόπο αν δεν έχει κολεγιά με κανάλια. Δεν το συζητάμε. Και με κάποιε βασικέ επιχειρήσει. Και όταν κάνει τέτοια, οι ίδιοι συνάδελφοι θα δει που μπορούν να λένε τα ακριβώ ανάποδα. Ναι. Με μοναδική ευκολία και Όπως τα λοιπά. Όλα έχουν πει και στο παρελθόν με πασό, κενούδου και, και τα Ναι, ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό και μας γεμίζει αισιοδοξία. Ναι, ναι. Διότι ο δημοσιογράφος πιάνει το σφιγμό. Που mm. θέλει να πάει η κοινωνία. νόμιζα ότι τους Ναι, και το Ανα, ακόμα ή απ τα, <laughs> από τα έχει χάσει. Λοιπόν. Ναι, μπορεί και αυτό. Θυμηθείτε λέει ο Λοβέρος, στο Skype πριν καιρό που έλεγε τη Χρυσή Αυγή ακτιβιστές δεξιάς. Ναι, ναι, τα, τα έχουμε παίξει Πώς πολλές φορές. Τα έχουμε παίξει, τα έχουμε... Και έχουμε ένα Υπήρχαν και κάποιες ψηλόδολοφονίε εκεί που δεν είχαμε καταλάβει ακριβώ, στα πετράλων εννοώ, το Λουκάν και τα υπόλοιπα. Ενώ ψηλό ότι δεν είχε αποδειχθεί. Σιγά σιγά γιατί η αγιενική δίκη και απεδείχθη. Οι καθαρίστριε έχουν δικαιωθεί δύο φορέ. Πάλι. Το... Ναι, ξαναδικαιώθηκαν από τον Άριο Τίποτα όμω. Δεν, δεν, δεν τι. Εγώ γίνε... που πήγα στο Υπουργείο και τα είδα από κοντά, ναι, ήταν ναι. καθαρά. Δεν είχε Ως νόημα. Τσολιάς, ναι. Ναι. Δεν είχε νόημα. Να βουνάει εκεί πέρα. Με γυάλιζε. Συγχυάλιζε. Τι να πάνε να κάνετε. Τόσο υποζήμιοι. Περνάει ο Τρουνάρα κάθε μέρα, κάνει με το δάχτυλο έτσι, δεν έχει κόνη, πότε γιατί να σα προσλάβουμε. Ναι, είναι και συγχασιάζει του Τρουνάρα, τον βλέπει σίγουρα να συγχασιάζει, δεν ξέρω. Έ, άμα κοιτάτε σε καθρέφτη, λογικό δεν είναι. Ναι, ναι, σωστό, γίνεσαι. Ε, τι χρειάζονται. Καλά κάνει ο Κυριακό και δεν τι προσλαμβάνει. Ο Κυριακό θέλει να προσλάβει. Α, θέλει. Σύμφωνα με, <laughs> <laughs> με κάτι υπονοού που στο δημόσιο δεν Κουφάλα αφήνουν. Δεν μπορεί να μην θέλει να κάνει κάτι ο Υπουργό και να μην τον αφήνουν. Ο Στουρνάρο και ο Θεοχάρη. Βγαίνουν τώρα κάποιοι βουλευτέ και υπουργοί τη Νέα Δημοκρατία, όχι υπουργοί, βουλευτέ, και τα ρίχνουν ότι όλα αυτά που πάθαμε, τα λάθη στην οικονομία είναι φταίει ο Στουρνάρο και ο Θεοχάρη. Ναι. Ότι αυτοί μόνοι τους. Γι' αυτό α μια φυσικά. Δεν ήταν θέση. ο Σαμαρά από πίσω που του στηρίζει. Πάντα αυτό το έργο το παίζουν επίση, υποτιμώντα το, το σύνολο του κόσμου, ότι φταίει πάντα ένα υπουργό. Αυτό γιο ο Άλογο Κούφη. τότε ναι, είναι αυτό για ο Καραμαλή. Μετά ήρθε ο Παπαθανασίου για να τα κάνει καλύτερα. Δεν πρόλαβε, ήρθαν εκλογέ. Τώρα θα φταίει ο Στουρνάρα. Ε, γιατί εύκολα σχολάει ένα Στουρνάρα. Ποιο θα μα αρέσει να μένει. Μέν μέν. Αυτό που αυτοί οι πρωθυπουργοί δεν ξέρουν τι γίνεται στα υπουργεία κάτω. Και είναι αμέτωχοι. Δεν... Ναι. Εδώ δεν ήξερε ο Σαμαρά τα προβλήματα. Και τώρα μετά το μήνυμα των εκλογών, κατάλαβε τι αυτή. Και θα ανταλλάξει. Ξέρω τι φταίει, λέει. Ναι. Θα ανταλλάξω. τώρα. Τόσο καιρό δεν ήξερε. Πώ δεν ήξερε, δεν τ' Όχι, ήλπιζε. ήλπιζε, μην πάρουν αυτό <συγγε> το στραπάτσο. Και με τι δημοσκοπήσει και τα μαγειρέματα, μπα και το κρατήσουμε παρακάτω και σωθούμε όσο σωθούμε. Ναι. θα πάμε στι άλλε διαφημίσει. Τι να κάνουμε έτσι. <συγγε> είναι το οξυγόνο. οξυγόνο. Φαντάζομαι ότι το σαφή άλλοι. σαν μάσκα οξυγόνο. <συγγε> <συγγε> Όχι ακριβώ. <συγγε> <συγγε> Πριν από αυτό όμως έχουμε <συγγε> και το. Όχι, τη έκανα κάτι. Καλά κάνει, ασκήσει. Να γεννηθεί το καινούργιο Το και Το καινούριο. Που το ψάχνουμε όλοι. Ξαντε, επιτέλου. Το κυοφορό. Εσύ, ναι. Φαντάζομαι τι καινούριο θα είναι αυτό. Με βορείδι πάμε στι διαφημίσει. Oh. Με τι νομιμοποίηση θα πάει αύριο ο Σαμαρά να διαπραγματευτεί την οριστική διευθέτηση του χρέου, Αν δεν του το έχετε πει εσεί οι πολίτε αυτό. Ότι ναι, θέλουμε να διαπραγματευτείς εσύ την οριστική διευθέτηση του χρέου. Δηλαδή, ο Σαμαρά δεν παριστάνει τον δικτάτορα. Στην προωθούμενη συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, η Δημοκρατική Αριστερά δεν θα έχει συμμετοχή και δεν θα δώσει το δημοκρατικό αριστερό άλωθη σε μια συγκυβέρνηση αυτών των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του Πασό, που είναι και η μεγάλη ένοχη για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η χώρα και για τον τεμαχισμό της κοινωνίας. Είδες, γιατί το έκανες αυτό αυτή. ρε παιδάκι μου. πιο απ' όλα. Με το κουβέλι. Λίγο ρυθμό να δώσουμε τον... στον τον ημερό κοιμόμαστε. Ναι, αλλά με αυτόν ασχολούμαστε. Δεν πρέπει. Μαργέμαι. Να σου πω, είναι ένα σοβαρό πολιτικό Πο... Που έχουμε και άλλου σοβαρού πολιτικού ηγέτε. Δύο πε μου. Δεν σου είπα πέντε. Δύο. δύο. Θα τελειώσει αυτή η εκπομπή. Ο Τζήμερο. Α, ναι. Να. Τόσο σοβαρό. Ένας. Όχι τόσο σοβαρό, και εσύ το παραχόντερνε. Ε, ε, είπα τον πιο. Το πιο. Το, πιο. το πιο. το σοβαρό. Πιο. το, το πιο σοβαρό. Το πιο. Ο έχει να, δίκιο. Ναι. Ότι είναι και ηγέτης, ο Δεν είναι. Να πούμε για τη σε δεύτερο επίπεδο. Υγείται γενικώ, κάνει προσπάθειες mm. δεν καταφέρνει κάτι, δεν έχει σημασία. Mm. Όμω έχει προβολή από τα κανάλια. Mm. Παράθυρο, έχει στασίδι, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι σημαντικό. Ζωή. Και επιχορηγήσει. Επιχορηγήσει δεν παίρνει. Ακόμα δεν έχει βγει κάτι, δεν έχει. Όχι, επιδότηση δεν έχει. Πριν δεν... εκλογέ κάτι παίρνουν, νομίζω. Όχι, δεν παίρνουν όλοι. Τα παίρνουν, είμαι σίγουρο. Ναι, ναι, δεν δώσανε, σου λέω τώρα. Εδώ καμένο βγαίνει και λέει. Λάσπι, δεν πειράζει. Και εκεί υπάρχουν αναταράξει. Γενικώ είναι ένα τοπίο αναταράξεων. <laughs> τι έγινε με τα το χρέη του Πασόκ, Τίποτα. Θα αλλάξει η αφημία και τελειώσαμε. Το Πασόκ χρωστάει σε όποιον κυκλοφορεί. Σ' όποιον μιλάει ελληνικά. Ε, θα αλλάξει αφημί Λε... τί... το αφημίο. Τί... Θα τα μαγειρέψουν. Τι ζωέ του, λεφτά, τι χρωστάει. Θα τα μαγειρέψουν. Είναι ο Βενιζέλο εκεί. Μια έντιμη λύση θα βρεθεί. Αυτό ξέρω. Μια έντιμη λίστα. Νόμιζα Μια έντιμη λύση θα βρεθεί και σε αυτό το θέμα. Και για να σου πω, χρεώθηκαν για το καλό όλων μα. Δεν χρεώθηκε. θέλει και έντιμου για να βρεθεί έντιμη λύση. Ναι. Αχ. Καλό. Οκ, είμαι αισιόδοξο. Γιατί, Γιατί χρεώθηκε το Πασόκ. Για το καλό όλων μα. Δεν έχει. πρόσφερε το Πασόκ τόσα χρόνια σε όλου μα. Καλό πρόσφερε. Τι πρόσφερε. Δεν χορτάσαμε ψωμί. Μπορούμε να το αφήσουμε φλού. Ότι το Πασόκ πρόσφερε. Το καλό το... κακό, α ο καθένα, ρε μου. Να. Είναι κάποιοι επιχειρηματίε αυτού του τόπου που δεν θα υπήρχαν αν δεν υπήρχε το Πασόκου. Δεν είναι Έλληνε πολίτες. Είναι από το 80 και μετά. Είναι Έλληνε πολίτες. Δίνουν δουλειά σε ανθρώπου. Δίνουν δουλειά τη πείνα σε ανθρώπου. Δουλειά. Α. Η δουλειά τη πείνα είναι έτσι κι αλλιώ. Πια στα, στην Ελλάδα. Στο αν δεν πεινά, δουλεύεις δουλεύει αγάπη μου. Στην Ευρώπη του Νότου και του Βορρά, σιγά-σιγά. Την είδε στη Γιάννα. Την είδα. Απαστράπτουσα. Ναι, ναι, με τον μπλε έβαλε εκεί. Α. Κατά Μαρινάκι, κατά. Ναι, ναι, ναι. Γενικός, διαπλοκής, κατά, κατά, όμορφα. δεν τίποτα. τα καταγγείλει Γιάννα, να θα τα <laughs> Έπρεπε κάποιο να τα πει. Και βγήκε ο κατάλληλο. <laughs> βγήκε η Γιάννα να πει. Ωραία είναι όμω αυτά. Ήταν ωραία. ωραίο που η Γιάννα κατά του Παρθένη. Εμένα μου αρέσει ε? να υπάρχει Γιάννα. Ε? Ε? Είναι ωραίο να βγαίνει Γιάννα, να ναι, υπάρχει ωραία, ναι. Ωραία, ναι. και να μιλάει και πολιτικά. Ναι, Η Γιάννα Παρθένη. Αγγελοπούλου Παρθένη Γιάννα. Όχι, το Παρθένη δεν υπάρχει, είναι το προηγούμενο Παίρνει του δεύτερου. Γιάννα Αγγελοπούλου θα σκαλάκει. Το το. Αγγελόπουλο δασκαλάκι που λέγανε στην τελετή να έναρξη των ναι. Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν ωραία στιγμή αυτή. Βεβαίω είναι πολύ ωραία στιγμή που και η δήμαρχή μα είναι ο Μπέο πάνω, στη, στο βόλο. <laughs> ο ο, ο Μόραλ εδώ. Ο, ο εδώ. Ποιον άλλον. Ο... Ναι, δεν θυμάμαι τώρα γιατί ήταν και 5-6 άλλοι που θα κρυθούν από το έργο του. Δεν βιαζόμαστε κι εμεί εδώ να κρυθούμε. Έχω την εντύπωση ότι λόγω κρίση ότι η νύχτα έχει πέσει γενικώ. Μα γι' αυτό. Απειδή έχει πέσει η πασταρμαρτυρία στου Εντάξει, λογικό. Και δεν είναι ότι η νύχτα θέλει να κάνει κάτι, είναι ότι ο κόσμο πήγε. Κανονικά. Ε, ε, και ο κόσμο είναι αυτοί που φύγανε από τη νύχτα και, <laughs> και δεν έχουν στασίδι. <laughs> ναι, γιατί ε, κάποτε πήγαινε και σε ένα σκυλάδικο, τώρα δεν έχει να πα. Ο, ο... Μόραλι ξεκίνησε οπότε κατευθείαν το έργο. Ένα οικείο τέτοιο, τι έκανε. <laughs> Πήγε και ξεκόλυσε τη σαφή την επόμενη το μέρα. Τα είδα στο Twitter. Hey, hey, η Δούρβε με την φατσα, καλά, τα λέει ο Και μετά τις εκλογές, τι εκλογέ την είδαμε πριν. Ναι, να τη βλέπουμε και μετά. Έχει κάνει δίαιτα η Δούρβε, το ξέρει. Το είπε κιόλα. Α, Λέ, το <laughs> είπε. Α, δεν το Η διατροφή έκανε Πώ θα να τραγουδίσει το λίγο ακόμα με δεν Σωστό πάνω σε σκηνή. θα κάνει Να να κάνει Τη Μαρίσα ακούω. Που τη Ξεκίνησε έργο, ναι. Ο Μόραλ το είδα και εγώ. Ξεκίνησε έργο. έκανε Ούτε το κάνω, δεν είναι Δήμαρχο ακόμα. Τη σημασία. Δεν λήφθηκαν. Την μέρα δεν ήταν Τι σημαίνει, Πήγε μια κολόνα, κατέβασε μια φωτογραφία και εσύ. Ατίο, τι και στην Ακρόπολη, τι είσαι Και είχαν πάει και οργανωμένοι. Ναι. Ναι, κάτι. Ναι, ναι. θα γελάσουμε ναι. όλα αυτά λοιπόν ο ιστορικός του μέλλοντος και στον Πέο, έχει πολύ υλικό καταρχήν ο ιστορικός του μέλλοντος είναι, αυτό το επειδή γίνονται πολλά αυτά θα είναι ανθιπολεπτομέρειες αλλά όλα αυτά είναι φαινόμενα Παρακμή μια κοινωνία. Δηλαδή το ότι βγήκε ο ψινάκη στην πρώτη Κυριακή, ο μπορεί να είναι καλό, δεν, δεν ξέρει κανεί. Mm. Και ούτε είναι το θέμα ο στην κατέβηκε... Και τα άλλα λαμόγια που ήταν δήμαρχοι. τουλάχιστον κάπου... αυτός είναι χορτασμένο και ναι, ναι, τα λοιπά. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ναι, δεν θα φάει Τίπος, κοίτας, Το ότι βγάζει. Ο, ο, Ψινάκης, προσ... ο ήταν του λαό. έτσι κατέβηκε. Γιατί ήταν λαό Δεν ο ήταν Δεν ήταν στο Δήμο τη Αθήνα με τον πριν ήταν Εκείνη την περίοδο. Είχε ακουστεί άλλο τον ακούγεται και άλλο τον... Είχε πάει με τον Κατζαφέρι, είχε συναντηθεί, τα είχαν πει, τα είχαν βρει δεν κατέβηκε. Μπορεί να ήταν αντάρτη του λαού. Αντάρτη του λαού ήταν. <laughs> Νίκη ο Κατζαφέρι. Νίκη <laughs> Λοιπόν, το ότι επιλέγει τηλεοπτικά πρόσωπα, ναι. θα μου πει είναι κακό αυτό. Ε, είναι. Διότι δεν ξέρει τίποτα άλλο, Ροπέδη. Κάποτε είχε ο άλλο ένα πλαίσιο αρχών. Εδώ τώρα δεν υπάρχει πλαίσιο αρχών. Ναι, βέβαια κάποτε είχε και άλλα πρόσωπα σαν πρότυπα και λέω. να διαλέξει. Αυτό λέω ότι η διαφορά ο τηλεοπτικό πρόσωπο δεν έχει πλαίσιο αρχών ναι. ή μπορεί και να έχει αλλά καλύπτεται από την ναύρα και την ε, λάμψη και την γνώση ότι το βλέπουμε, τον ξέρουμε, μιλάει ωραία είναι τιμόλογο, είναι ατακαδόρος ότι επιλέγουμε τηλεοπτικά πρόσωπα ότι έχουν εισέλθεις σε, στα κοινά άνθρωποι που δεν είναι ποινικός ε, διοκόμενοι ναι. όπως είναι ο Δήμαρχος Βόλου ο Τωρινός δηλαδή έχουν του, αρχιστεί, δήμου βόλου του Δήμου το βόλου, βόλου Νέου θέλουμε τον Πέου Ε, ό, ό, όλα αυτά είναι σημάδια έντονη παρακμή. Νομίζω στον Μπέο ενώθηκαν όλοι οι Έλληνε λόγω ονόματο. Δηλαδή του ήταν κάτι πολύ γνώριμο. Από το Μπέ. Όλοι δεν έχουν φωνάξει, οι νιώθει Και σου λένε, να μα εκφράζει. Επιτέλου. Το ότι μπαίνουνε μεγάλο επιχειρηματίε όπω τον Πειραιά που. Ε, ρε παιδί μου, έχει δώσει απαντήσει ο Μαρινάκης και ο Μόραλης ότι ο το... Μόραν υπάρχουν απαντήσει. Δεν πείθε. Πείθε. Mm. Ότι κάποιο τόσο επιτυχημένο σε έναν άλλον χώρο θέλει να ασχοληθεί τώρα με τα σκουπίδια. Φαντάζομαι και στον Ολυμπιακό. Τα δημοτικά τέλη δεν θα μειωθούν, θα είναι τα ίδια κτλ. Δεν, δεν, είναι δεν και θα μειωθεί το θάνατο. Ο θα... Ολυμπιακό τώρα είναι ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακό και Δήμο είναι το ίδιο. <laughs> θα μειώνει. Ο Ολυμπιακό Δήμο. Που Ολυμπιακός λέμε. Επιτέλου, μια νέα Ολυμπιακή. <laughs> <laughs> Ξανά μου αναγκαστικά. <laughs> Ξανά μου αναγκαστικά. <laughs> <καμώ το στάνιο. laughs> Ωραία είναι όλα αυτά. Καλά Ωραία. είναι, δεν λέω. Τι Τουλάχιστον πέσανε. Επιτέλου βγήκανε μπροστά. Τόσα χρόνια με του υπαλληλίσκου εδώ πέρα που δεν τα καταφέρουν. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Ότι Ναι, ναι, βγαίνει κανονικά ο, ο Μόραλι. Δεν σου κάνουν βγαίνει άλλοι. Βγαίνουν οι επιχειρηματίε μπροστά. Ε, θα, θέλει η δε... να βγει μόνο που δεν τις θα βγει ο Μπομπολά, μα μου, άμα κατέβει στι εκλογέ. Δεν θα βγει πρώτος. πρώτο. Πόσα δύο δεν έχουν ψηφίσει. θα βγει. Oh, Πού και να Ο μισό λαό με την ελπίδα ότι επιτυχημένο θα μα πάρει και στη δουλειά. Δεν ελπίζανε στο Βιενόπουλο κάποια στιγμή. Κανονικά. Ε. Τι θέση είσαι εκεί. Κλείσαμε. Να φύγουμε. Μα φωνάζει. Δεν φεύγουμε. Βάζουμε διαφημίε για να πούμε το Γιάν μετά. Φίλο το φίλο του Κουβέλλη και φίλο το Γιώργο Λοιπόν, ακούμε το Λεβάνου Πορτερά. Ποιο? Το Λεβάνου Πορτερά. Βρυσιά. Πολύ κουμπαλούρθο. Ναι. Η Ο Ήπεθρο, παιδί Ο Νίκο, δημοτικό είναι. Δημοτικό. Α, ωραία, παραδοσιακό. Μα αυτό σα αποχαιρετούμε. Λεβάνου Πορτερά. Δεν άρχισε ακόμα. Είναι άλλο ο ρυθμό. Σε λίγο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο και την Κατερνά Κρυβοπούλου. Εμεί θα τα πούμε αύριο τελευταία μέρα. Γεια σα. Μπειράζει.